Αρκετές φορές μου είπαν, και πάντα με μεγάλη έκπληξη, ότι όλα τα κειμενά μου είχαν κάτι κοινό και αξιοσημείωτο, από τη γένεση της τραγωδίας, ως το πιο πρόσφατα δημοσιευμένο, το «πέραν του καλού και του κακού», προήμιο σε μια φιλοσοφία του μέλλοντος. Μου είπαν πως όλα περιείχαν βρόχους και δίχτυα για απερίσκεπτα πουλιά και μια ανεπαίσθητη, αλλά μόνιμη παρακίνηση για αναποδογύρισμα των συνηθισμένων εκτιμήσεων και των εκτιμόμενων συνηθίων. Πώς, το κάθε τι δεν ήταν παρά ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. «Μ' έναν τέτοιο αναστεναγμό βγαίνει κανείς, μου λένε, από τα κείμενά μου, με ένα είδο φόβου και περιφρόνησης, ακόμη και απέναντι στην ηθική, και μάλιστα νιώθοντας αρκετά τον πειρασμό και την ενθάρρυνση, να γίνει για μια φορά συνήγορος των χειρότερων πραγμάτων. Ποιος ξέρει αν δεν είναι απλούστατα αυτά που σηκωφαντούνται καλύτερα. Τα κείμενά μου χαρακτηρίστηκαν σχολή της υποψίας και ακόμη περισσότερο της περιφρόνησης, ευτυχώς επίσης του θάρρους και μάλιστα της αποκοτιά. Πράγματι, κι εγώ ο ίδιο δεν πιστεύω πως κοίταξε ποτέ κανένα άλλο τον κόσμο με μια τόσο βαθιά υποψία και όχι μόνο σαν περιστασιακό συνήγορο του διαβόλου αλλά ακόμη περισσότερο, για να μιλήσω όπως οι θεολόγοι, σαν εχθρός και κατήγορος του Θεού. Όποιος μαντεύει κάτι από τις συνέπειες που έχει κάθε βαθιά υποψία, κάτι από τις παγωνιές και τις αγωνίες της απομόνωση, στις οποίες καταδικάζεται όποιο έχει μια απόλυτη διαφορά οπτικής, αυτό θα καταλάβει επίσης πόσο συχνά προσπάθησα να βρω καταφύγιο κάπου, να ξεκουραστώ από τον εαυτό μου, να ξεχάσω κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου μια στιγμή μέσα σε κάποια απόδοση σεβασμού ή εχθρότητα ή επιστημοσύνη ή η επιπολαιότητα ή η λιθιότητα. Αυτός Αυτό αυτος επισης θα καταλάβει γιατί ήμουν υποχρεωμένο όταν δεν έβρισκα αυτό που χρειαζόμουν να το αποκτήσω με το ζόρι και με τέχνασμα να το απομιμηθώ ή να το δημιουργήσω ποιητικά. Και μήπως έκαναν ποτέ τίποτε διαφορετικό οι ποιητές και γιατί άλλο υπάρχει όλη η τέχνη στον κόσμο. Αυτό όμως που χρειαζόμουν πάντα περισσότερο για τη θεραπεία μου και την ανασύσταση του εαυτού μου ήταν η πεποίθηση ότι δεν ήμουν ο μόνος που ήταν έτσι, που έβλεπε έτσι. Χρειαζόμουν μια μαγευτική υποψία συγγένειας ...και ισότητας στο βλέμμα και στην επιθυμία. Μια ανάπαυση μέσα στην εμπιστοσύνη της φιλίας. Μια τυφλότητα για δύο, δίχως υπονοίες και ερωτηματικά. Μια απόλαυση κάθε πράγματος που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, στην επιφάνεια, κοντινό, πάρα πολύ κοντινό, κάθε πράγματος που έχει χρώμα, δέρμα, εμφάνιση. Ίσως μπορεί να με κατηγορήσει κανείς από αυτή την άποψη για ένα είδος τέχνης, για διάφορα είδη επιτίδειας παραποίησης. Για παράδειγμα, ότι συνειδητά και σκόπιμα έκλεισα τα μάτια μπροστά στην τυφλή θέληση για ηθική του Σοπενχάουερ, σε μια εποχή που έβλεπα ήδη αρκετά καθαρά τι είναι η ηθική. Επίσης, ότι εξαπατήθηκα όσον αφορά τον αθεράπευτο ρομαντισμό του Ρίχαρτ Βάγκνερ. και ήταν αρχή και όχι τέλος. Επίσης, όσον αφορά τους Έλληνε επίσης όσον αφορά τους Γερμανούς και το μέλλον τους, και ίσως να υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος κατάλογος από τέτοια επίσης. Αλλά ακόμη κι αν όλα αυτά είναι αλήθεια και δίκαια κατηγορούμε, τι ξέρετε εσείς, τι μπορείτε να ξέρετε από το βαθμό της πανουργίας που εισάγει η αυτοσυντήρηση σε αυτήν την αυτοεξαπάτηση, από το βαθμό του έλογου και τη υψηλή προστασία που περιέχει αυτή η αυτοεξαπάτηση και πόση πολύ ψευτιά μου χρειάζεται ακόμη για να μπορώ ακόμη να επιτρέπω στον εαυτό μου την πολυτέλεια της φιλαλήθειας. Αρκεί. Ζω ακόμη. Και η ζωή τουλάχιστον δεν έχει εφευρεθεί από την ηθική. Θέλει την πλάνη. Ζει από την πλάνη. Αλλά να που άρχισα πάλι έτσι δεν είναι. Να κάνω ό,τι έκανα πάντα. Εγώ ο παλιός αμοραλιστής και πτεινοθύρας. Άρχισα να μιλάω αμοραλιστικά, εξωήθηκα πέραν του καλού και του κακού. Κι έτσι εφήβρα μια μέρα που τα χρειαζόμουν τα ελεύθερα πνεύματα, στα οποία είναι αφιερωμένο αυτό το δύστιμο και θαραλεό βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο». Δεν υπάρχουν τέτοια ελεύθερα πνεύματα. Δεν υπήρξαν ποτέ... Αλλά, όπως είπα, χρειαζόμουν τη συντροφιά του τότε, για να κρατήσω την καλή μου διάθεση μέσα σε κακά πράγματα, αρρώστια, απομόνωση, ξενότητα, ακηδεία, αδράνεια. Γενναίοι σύντροφοι και φαντάσματα, με τα οποία γελάς και φλιαρείς όταν έχεις όρεξη να γελάσεις και να φλιαρήσεις, και τα οποία στέλνει στο διάβολο όταν γίνονται βαρετά. Αποζημίωση για το ότι δεν έχεις φίλους το ότι μπορεί να υπάρξουν μια μέρα τέτοια ελεύθερα πνεύματα, το ότι η Ευρώπη μας θα έχει τέτοιους ζωντανού, τολμηρού συντρόφου ανάμεσα στους γιους της του αύριο και του μεθαύριο, πραγματικούς και χειροπιαστούς και όχι μόνο όπως τώρα στη δική μου περίπτωση φαντάσματα και ηθοποιούς του θεάτρου των σκιών ενός ερημίτη, αυτό το πράγμα είμαι ο τελευταίος που θα το αμφισβητούσε. Τους βλέπω ήδη να έρχονται. Αργά, αργά. Και ίσως κάνω κάτι για να επισπέψω τον ερχομό τους, όταν περιγράφω εκ των προτέρων τις μοιραίες συνθήκες που βλέπω να τους γεννών, τους δρόμους στους οποίους τους βλέπω να έρχονται. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αποφασιστικό γεγονός για ένα πνεύμα προορισμένο να φέρει μια μέρα τον τύπο του ελεύθερου πνεύματος στον πλήρη βαθμό ρήμανσης και γλυκύτητας θα ήταν μια μεγάλη αποδέσμευση. Και ότι πριν από αυτήν δεν θα ήταν παρά ένα δεσμευμένο πνεύμα και θα έμοιαζε αλυσοδεμένο για πάντα στη γωνιά του, στο πόστο του. Τι δένει πιο σφιχτά, ποια σχηνιά είναι σχεδόν αδύνατο να κοπούν. Σε ανθρώπους υψηλού και διαλεχτού είδους είναι τα καθήκοντα. Εκείνος ο σεβασμός που χαρακτηρίζει τους νέου. Εκείνη η δειλία, και η λεπτότητά τους απέναντι σε κάθε τι εκτιμόμενο και εξυμνούμενο από παλιά. Εκείνη η ευγνωμοσύνη για το χώμα που τους μεγάλωσε, για το χέρι που τους οδήγησε, για το ιερό όπου διδάχθηκαν τη λατρεία. Οι ίδιες οι ύψιστες στιγμές τους τους δένουν πιο σφιχτά, τους δεσμεύουν πιο πολύ. Για αυτούς τους δεσμότες ανθρώπους η μεγάλη αποδέσμευση έρχεται ξαφνικά, σαν σεισμός. Η νεανική ψυχή με μια στραντάζεται, αποσπάτε, ξεριζώνεται, ούτε που καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μια παρόρμηση, μια πίεση, την κυβερνά και την εξουσιάζει σαν διαταγή. Μια θέληση και επιθυμία ξυπνάει. Να φύγει μακριά, οπουδήποτε, με κάθε τίμημα. Μια βίαιη, επικίνδυνη περιέργεια για έναν κόσμο που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα, ανάβει και πάλετε σε όλες τις αισθήσεις της. Καλύτερα να πεθάνω, παρά να ζω εδώ. Αυτό λέει η επιτακτική και εγωιτευτική φωνή. Και αυτό το «εδώ», αυτό το «στο σπίτι μου» είναι ό,τι έχει αγαπήσει ως τώρα. Ένας ξαφνικός φόβος και υποψία απέναντι σε ό,τι αγαπούσε. Μια λάμψη περιφρόνησης για ό,τι ήταν καθήκον της. Μια στασιαστική, δεσποτική, υφαιστιώδης επιθυμία για τα βίο για τα ξένα, για αποξένωση, κρύωμα, διώξιμο της μέθης, πάγωμα. Ένα μίσος για την αγάπη. Ίσως ένα ιερό σιλοχέρι και βλέμμα προς τα πίσω. Εκεί όπου βρίσκονταν ω τότε η αγάπη της και η λατρεία της. Ίσως ένα κοκκίνισμα από ντροπή για αυτό που μόλις έκανε. Αλλά ταυτόχρονα μια αγαλίαση που το έκανε. Μια μεθυσμένη, μύχια, χαρούμενη ένα τριχύλα η οποία προδίδει μια νίκη. Μια νίκη πάνω σε τι, πάνω σε ποιον. Μια νίκη ενιχματική, αμφισβητήσιμη, ερωτηματική. Αλλά πρώτη νίκη. Τέτοια κακά και οδυνηρά πράγματα υπάρχουν στην ιστορία της μεγάλης αποδέσμευσης. Αυτή η πρώτη έκρηξη δύναμης και θέλησης για αυτοκαθορισμό, για αυτοαξιολογήσει αυτή η θέληση για ελεύθερη θέληση είναι και αρρώστια που μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο. Και πώς η αρρώστια εκφράζεται από τις άγριες προσπάθειες και ιδιαίτερότητε, με τις οποίες ο απελευθερωμένος, αποδεσμευμένος άνθρωπος επιχειρεί στο εξής να αποδείξει την κυριαρχία του πάνω στα πράγματα. Περιφέρεται άγρια ένα γύρο, με ανικανοποίητη λαγνία, ηλία του Πρέπει να πληρώσει για την επικίνδυνη ένταση της επαρσίστου, του. Καταξεσκίζει ότι τον προσελκύει. Με ένα κακό γέλιο αναποδογυρίζει ότι βρίσκει καλυμμένο, διαφυλαγμένο ως εκείνη τη στιγμή από κάποια εδώ. Εξετάζει πώς φαίνονται αυτά τα πράγματα όταν αναποδογυρίζονται. Είναι αυθαιρεσία και ευχαρίστηση με την αυθαιρεσία το αυτό. Δείγνει τώρα την ευνειά του σε ό,τι είχε κακή φήμη μέχρι τούτη τη στιγμή. Το Άγγλι στράει τώρα γεμάτος περιέργεια και επιθυμία για δοκιμή κοντά στο πιο απαγορευμένο. Πίσω από την παγανιά και την περιπλάνησή του, επειδή βρίσκεται στον δρόμο ανήσυχος και δίχως σκοπό, όπως σε μια έρημο, στέκει το ερωτηματικό μιας περιέργειας ολοένα και πιο επικίνδυνη. Δεν μπορεί κανείς να αναποδογυρίσει όλες τις αξίες. Και μήπω είναι το καλό κακό και ο Θεός μόνο μια επινόηση, μια πονηριά του διαβόλου. μήπω είναι το κάθε τι σε τελευταία ανάλυση ψεύτικο. Και αν είμαστε εξαπατημένοι δεν είμαστε γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο και απατεώνες. Δεν πρέπει να είμαστε και απατεώνες. Τέτοιε σκέψεις τον οδηγούν και τον αποπλανούν όλο και πιο μακριά. Όλο και πιο πέρα. Η μοναξιά τον περιβάλλει, τον περικυκλώνει, απιλώντας τον, πνίγοντας τον, σφίγοντας την καρδιά του ολοένα και περισσότερο, θεά και άγρια μητέρα των παθών. Αλλά ποιος ξέρει σήμερα τι είναι η μοναξιά. Από αυτήν την αρρωστιάρικη απομόνωση. Από την έρημο αυτών των χρόνων τη δοκιμή. ο δρόμος είναι ακόμα μακρύ ως εκείνη την τεράστια, ξέχυλη σιγουριά και υγεία, που δεν μπορεί να κάνει χωρίς την ίδια την αρρώστια, ως μέσο και αγκίστρη της γνώσης. Στο μεταξύ μπορεί να υπάρχουν παρατεταμένα χρόνια ανάρρωσης, χρόνια γεμάτα από πολύχρωμες, οδυνηρές και μαγικές μεταβολές, κυριαρχούμενα και οδηγούμενα από μια στέρεη θέληση για υγεία, η οποία συχνά τολμάει δυναντύνεται και να μεταμφιέζεται σε υγεία υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση σε αυτό το δρόμο, την οποία ένας άνθρωπος που ζει αυτή τη μοίρα δεν μπορεί να τη θυμηθεί αργότερα, δίχως να νιώσει συγκίνηση. Ένα θαμπό, λεπτό και ανέφελη ευτυχία τη χαρακτηρίζουν. Ένα συνέστημα ελευθερίας πουλιού, ματιά πουλιού, έπαρση πουλιού, Κάτι τρίτο, στο οποίο έχουν ενωθεί η περιέργεια και η λεπτή περιφρόνηση. Ένα ελεύθερο πνεύμα. Αυτός ο ψυχρό όρο κάνει καλό σε αυτή την κατάσταση. Σχεδόν ζεσταίνει. Ζει κανεί απαλλαγμένο από τις αλυσίδες της αγάπης και του μίσους. Ζει χωρίς, ναι, χωρίς όχι, θεληματικά κοντά, θεληματικά μακριά, κατά προτίμηση γλιστρώντας, αποφεύγοντας, φτεροκοπώντας, φεύγοντας πάλι, πετώντα μακριά πάλι. Κακομαθαίνει, όπως και οποιοδήποτε που έχει δει κάποτε μια τεράστια πολλαπλότητα κάτω του και γίνεται η αντίθεση εκείνων των ανθρώπων που ανησυχούν για πράγματα που δεν τους αφορούν. Πράγματι, το ελεύθερο πνεύμα ασχολείται τώρα μόνο με πράγματα και πόσο πολλά είναι που δεν το ανησυχούν πια. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης